Κεφάλαιο θ, σελίδα 173, στίχος 1. Και έλεγεν αυτούς, «Σας λέγω αληθινά ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατον, προτού να είδουν με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, να καταλύεται με την καταστροφή των Ιεροσολίμων και του Ναούτων και με τον διασκορπισμό του Ισραήλ, οι παλαιά θεατάξεις και διαθήκη, για να θεμελιωθεί με δύναμη να καταγόνιστον και υπερφυσική η νέα διατάξη εν το κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ω άλλη βασιλεία του Θεού επί τη γη, στίχη 2:13. Η μεταμόρφωση του Σωτήρο 2 Και ύστερα από έξι μέρε παίρνει μαζί το Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και του ανεβάζει σώρο υψηλών, ιδιαιτέρω αυτού μόνου, και μετεμορφώθηκε μπροστά του. 3. Και τα ενδύματά του έγιναν αστραπτερά, λευκά πολύ σαν το χιόνι, τέτοια, που τεχνή τη έμπειρο στι βαφέ βαφές των υφασμάτων εδώ εις στην υγείν, δεν μπορεί να τα λευκάνει έτσι. 4. Και ανεφανίστησαν εις αυτούς οι δύο μεγάλοι αντιπρόσωποι του νόμου και των προφητών, ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσήν, και συνομίλουν παρκετόν με τον Ιησούν, και αφού έλαβε τον Λόγον ο Πέτρος, είπε εις τον Ιησούν. 5. Διδά «Καλόν είναι να μένωμεν εδώ και ασκάμωμεν λοιπόν τρεις κινάς μίαν διασέ και δια τον μίαν και δια τον Ηλίαν άλλη μίαν». 6. Και είπαν αυτά ο Πέτρος χωρίς να σκεφτεί ότι ούτε ή το δυνατόν οι δύο ουράνοι επισκέπτε να παραμείνουν μονίμως στη γη που δεν έγιναν ακόμη καινούρια, ούτε χρειάζοντο σκηνέδι αυτούς που κατοικίαν είχαν των ουρανών. Αλλά ο Πέτρος είπεν αυτά διότι δεν ήξερε τι να είπε επειδή έπαθε σύγχυση λόγω του ότι αυτός και οι δύο συμμαθητές του είχαν καταληφθεί από φόβο που παρέλει τη σκέψη τους. 7. Και ήλθε σύννεφον που τους εσκέπασε και βγήκε ένα από το σύννεφον φωνή η οποία έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις αυτό να υπακούεται. 8. Και έξαφνα, όταν οι μαθηταί κοίταξαν γύρω τους, δεν ήταν πλέον κανένα αλλά τον Ιησούν μαζί τους μόνον, χωρί του άλλου δύο προφήτας. 9. Όταν δε αυτοί κατέβαιναν από το όρος, τους παρήκειλων ο Ιησούς να μην διηγηθούν κανένα αυτά που είδαν, παρά μόνον τότε να τα είπουν. Όταν ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, αναστηθεί εκ νεκρών, οπότε δεν θα υπάρχει κίνδυνος ακέρων ενθουσιασμών του πλήθους, αλλά και περισσότερων κατανοητών και πιστευτών το γεγονός αυτό θα καταστεί. 10. Και κράτησαν τον περιμεταμορφώσεως λόγων μυστικών. Συνεζήτουν δε μεταξύ του, τι σημασίαν έχει τον Αναστή εκ νεκρών ο Ιησούς, ο οποίος ως Μεσσίας δεν είναι το κατώτερος προσώπων που δεν είδαν θάνατον ως ο Ενόχ και ο Ηλίας και συνεπώς ούτε αυτός θα έπρεπε να αποθάνει. 11. Και τον Ηρώτον και έλεγον. Ο Ηλίας ήρθεν εις το όρος και αφού σε χαιρέτησε, έφυγε πάλιν. Διότι λοιπόν λέγουν οι γραμματεί ότι πρώτη ελεύσεω του Μεσίου πρέπει να έρθει πρώτον ο Ηλίας. 12. Αυτό δε απεκρίθηκε και του είπε. Σύμφωνα με τα προφητείας ο Ηλίας αφού έρθει πρώτη ελεύσεω του Μεσίου, θα αποκαταστήσει όλα στα σχέσει των ανθρώπων και θα συμφιλειώσει αυτού και μεταξύ του και με τον Θεό. Και του Ηλία, μεν αυτή είναι η αποστολή. Διαδέ των Υιών του ανθρώπου, πώς έχει γραφεί και προφητευθεί σαν Αγίας Γραφάς. Έχει προφητευθεί ότι θα πάθει πολλά και θα εξευτελιστεί. 13. Αλλά σας λέγω ότι όχι μόνο ο Μεσσίας, αλλά και ο Ηλίας έχει έλθει. Ήλθε ον ο πάντα όμοιος προς τον Ηλίαν προφήτης Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής. Και του έκαμαν οι Ιουδαίοι όσα θέλησαν. σύμφωνα δε με όσα έχουν γραφεί αυτόν. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου ο Μεσσίας μέλει να πάθει από αυτούς.